Όλα όπω το λέει ροκετάλ, όλα αυτά την κατασκευή. Όλα, όλα! Τι κάνει φίλε μου, άκουσα τον εναποστρατεία χείρο που βγήκε, χτε νομίζω βγήκε και είπε: Το ξύλο στην αριστερά δεν πάει χαμένο. Φυλάξει, παιδί μου λέει: Το ξύλο στην αριστερά δεν πήγε ποτέ χαμένο. Mm. Και ρώτησα κι εγώ εδώ έναν συνάδελφό του. Έτσι του είπα για να με καταλάβει. Και ξέρει τι μου είπε να τον ρωτήσω. Τι. Ούπα, πού το παίρνει που και πού. Τα ρωτάνε αυτά. Το ερώτημα είναι: τον αφήνει yeah. καθόλου. Τέλο πάντων. Φάνηκε να τον έχει, γεια, σταθερά. Γεια σου, Κούκλε, τι κάνει. Γεια μου, καλά. Ωραία, να σε πω λίγο. Ενημερωθήκατε με το θύμιο για τον πριν από εσά. Τι έπαθε, τι κακό τον βρήκε. Το χτυκιό. Το χτυκιό, ναι. Και δεν πέθανε το χτυκιό. Ε, δεν ξέρω, απλά εγώ πήρα γιατί ένιωσή. Ήξερα να με τα δικά μου τα παιδιά. Έχει και ο θύμιο, γι' αυτό. Τι χειρότερο θα πάθει αυτό ο ιό μετά από τόσε μεταλλάξει του έμελε να πέσει εκεί. <laughs>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 Oσο μπορείς να μαγαπάς, Oσο μπορείς να μαγαπάς. Πάντα έτσι. Έλιγγε να πω στο Λίν. Αντε για εσένα. Τσιου. Επίση, να πω για τον για το Ρουφιάνο, ήθελα που. πω. Μονίμνη, ε... σα παρακαλώ, με φαίνεται σε δύσκολη θέση. Αχ, αγάπη μου, ναι, το ξέρω, συγγνώμη. συγγνώμη Όχι, πε, πε, πες, πες, μην τη χάσει. Λέω, λέω, λέω, παιδί μου, λέω, πέδι μου. Λοιπόν, ε, αυτό απλά ήθελα να το ευχηθώ όπω όπως ο Πούτιν στον ε, Biden να το ευχηθώ υγεία. Ξέρει, είναι από αυτά τα. Δεν ξέρει τώρα, επειδή το εύχεται, λε τώρα απειλή, είναι αυτό, ευχή, είναι αυτό, δεν ξέρει. Αυτά τα Έξε, κατώψηκα, ναι. ξέρω, ναι. Ακριβώ μόνο μου. Λοιπόν, φυλάκια πολλά, να είστε καλά. Ναι, γεια σα. Ελληνοφρένεια. Ναι, ναι. Ε, θα ήθελα να μιλήσω με κάποιο από τα παιδιά που μιλάει στην εκπομπή. Εδώ, εγώ είμαι ένα από τα παιδιά που μιλάνε στην εκπομπή. Βα, γεια σου, παλικάρι μου. Γεια σου. Λοιπόν, άκουσα προηγούμενα έναν ειδικό που μίλησε αστυνομικό που έκανε 30 χρόνια λέει. Και εγώ αστυνομικό είμαι. Αλλά ήθελα να του εξηγήσω του Μαλάκα ότι θα πεθάνει Μαλάκα. Δεν θα καταλαβαίνω. Καθυνήσω... Τι μιλάτε έτσι, μην. Δεν, δεν, δεν είναι σωστό να γίνονται αυτά στη στάνη. Τέλο πάντων. Για πείτε μου όμω, για ποιο λόγο. Γιατί μίλησε πριν και λέει ήμουν 30 χρόνια αστυνομικό, λέει. Και βρήκα έναν παλιό και μου είπε ότι το ξύλο στην αριστερά. δικαιολογημένα έπεφτε και πρέπει και αξίζει δεν το θυμάμαι γιατί συγχύστηκα Ναι, ναι δεν Πήγε ποτέ χαμένο ξέρεις, παιδί μου λέει το ξύλο στο αριστερό δεν πήγε ποτέ χαμένο Ναι Που θα ήθελα να του πω αυτού. Α, σημειώνει ναι. και κυρία από μέσα Ορίστε. Συμπληρώνει λέω κυρία από μέσα Ναι, η σύζυγος, ναι Τα φιλιά μου Ναι Την όμορφη Σύσκηω. Την όμορφη Σύγιγ. Λοιπόν, παλικάρι, άκουσα δείξει. Αυτό ο μαλάκα, μαλάκα και νύχη και μαλάκα στα πεθάνει. Αυτό είναι νόμο έτσι κι άλλο. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνει το ζώντι ότι αυτό που λέει χτύπησε αυτοί οι άνθρωποι που τράβησαν τόσα. Εγώ κανένα 28,5 χρόνια στη φύλακα. Και κατάλαβα, και κατάλαβα, ότι ήμουνα η τελευταία τρύπα, ότι με χρησιμοποιούσαν. Κατάλαβα ότι τα αφαιρικά δούλευαν και με ξεζούμαιζαν και ανακαζόμενο να κάνω δύο δουλειέ για να ζήσω ότι το χρήμα το τρώνε με το τσουβάλι και μένα μου κόβουν τη σύνταξη. Και αυτό τώρα. Ο μου. Κοίτα, που υπάρχουν και μπάτσε με μυαλό! Μπράβο! Λοιπόν, και αυτό το ρεμάλι που μίλησε πριν ναι. θα πάει να ψηφίσει που λέει ότι καλά καλά και βαρούσαν του αριστερού. Θα πάει να ψηφίσει αυτά τα κόμματα που του κόψαν τη σύνταξη. Αυτό ο Μαλάκα. Έτσι πάει συνήθω. Έτσι πάει συνήθω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να το βγάλει και να τον ακούσει ο Μαλάκα. Γεια. Ναι, καλά, συγκινήθηκε. Να πάω στο γιατρό εγώ. το καρότσι. Ναι, παρακαλώ. Γεια να σα ρωτήσω κάτι. Ε, με έναν κωδικό που θα σα δώσω, να μου πείτε ποια εμβόλια είναι να κάνω. Βεβαίω, πείτε μου. Ναι, 0056. 0063, ναι. Όχι, 56. Α, πώς άκουσα εγώ, 75. Ναι. Α, όχι, λοιπόν. 0056. Ναι. 69. Όπα, ναι, ναι, ναι, 69. 76. 76. Ναι. 92. 69 είπαμε πριν, ε. ναι. Με μπερδεύετε τώρα όχι. Okay. Εγώ τα γράφω. Μισό λεπτό, περιμένετε. 0056 0056, πάμε πάλι. 69. Έχω έπεθα. 59. 69, ναι. 76. Το άκουσα. 11. 11. <χει> ναι, <χει> αυτού και βγαίνω. Μισό λεπτάκι να δω. τακ τακ τακ τακ τακ τακ τακ τακ τακ τακ τακ Ναι. <χει> Το ρώσικο θα κάνετε, το Sputnik. Το ρώσικο. Ναι. Είναι, είναι, είναι καλό αυτό. Πολύ καλό, πολύ καλό, πολύ να, καλό. καλό. Είναι σε σχήμα σφυροδρέπανου όμως Σε, σε τι, α Δεν είναι τίποτα πρόβλημα. Εντάξει, απλά θα κάνει okay. τα ημοπετάλεια θα γίνουν μετά σε σχήμα σφυροδρέπανου. Να σας πω κάτι, μπορώ να το αλλάξω το ε, ε, να το κάνω τέτοιο. Ποιο θέλετε. Να το κάνω τη Τη Pfizer, Όχι, Περίμενε, δεν γίνεται. Φάιζερ. Φάιζερ, ναι, έχετε, έχετε χρεωθεί για κομμουνισμό, εσεί. Θα γίνετε απάτη το, το, το, το ρώσκι, τη ρώσκη αρκούδα. Να σα πω κάτι. Ναι. Τώρα δεν κάνουμε, κάνουμε ασθένεια γιατί εγώ ανήκω την επαφή ομάδα. Α, ναι, Ωραία, θα περάσετε να σα εμβολιάσω εγώ. Εσεί ποιο είστε, Ο γιατρό. Ναι, στην αμαλιάδα μου πάνε να τα εμβολιαστώ. Στην ποιος... αμαλιάδα, ναι, ο γιατρό είμαι εγώ. Ο γιατρό τη Ναι. Εσύ... Να σα περάσω ε, την ένεση. Μπορεί... Δεν ξέρω ποιο τα εμβόλια. Εγώ θα κάνω τα εμβόλια. Την περνάω την ένεση. 10 Απριλίου έχω το εμβόλιο να κάνω. Με ενευριάζετε τώρα, με συγχωρείτε κιόλα. Θα περιμένω 10 Απριλίου να σα το βάλω. Πού να μου το βάλετε, Όχι, μου. Στον ποπό. Γίνεται στον ποπό αυτό το ρώσικο. Πο-πο-πο. Πο-πο-πο, ναι. Και το πο-πο-πο τρελε και κέφτια. Πο-πο-πο, τρελε και κέφτια. Δε ξέμω πιωλιά, μαρατιέται πιλιά. <Δεβεθεύε> Όχι καλέ, <σταστασίλει> σας <στασίλει> παρακαλώ εμείς <εμήλιατρός. Στο> επιστήμον Επιστήμων, <στασίλει> Δόκτωρ <Π. στασίλει> Πώς? <στασίλει> το Εωδή πήρα εγώ για το εμβόλιο Εγώ είμαι ο Εωδή είμαι, ναι Δεν θέλω το ροσικό, θέλω τη φάιζερ το εμβόλιο Δεν μπορείτε να διαλέξετε κυρία μου, λυπάμαι Θα το φάτε στον κόλο το ροσικό Όχι, δεν θέλω να πάρει τον κόλο, θα το βάλει κανικό στον κόλο Οκ Καλά, εγώ δεν έχω θέμα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 Γεια σου, είμαι, αποστόλη μου, ήθελα να σε ρωτήσω μόνο το τραγούδι που έβαλες στην παρασκευή που λέει το τουτού. Τι ποιο είναι το παίζουν, ποιοι, είναι αυτό. Είναι ένα παλιό συγκρότημα που μας το είχαν στείλει που λέγεται πνίχτε λούγκρε στα κουνέλια. <laughs> Καλό. Το οποίο δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα όμως Ωραία, δεν πειράζει. Αυτό είναι πάνω από 15 χρόνια. Φαντάσου, εντάξει, εντάξει. Α. Σε ευχαριστώ και σε ακούμε και Γι' αυτό έκανες το τουτ σε ένα και έρχεσαι σε μένα ναι τώρα στη Λούτσα γιατί και μια μπαμιά ο Μογκόλος για τουτ Πόσο έχω τουτ-τουτ, εγώ θα σε τουτ-τουτ κι άμα δεν με τουτ μπορεί πάλι ο τουτ-τουτ έχω το τουτ εγώ θα σε τουτ Η εκπομπή τη Τετάρτη το έχεις πάρει χαμπάρι ότι στο YouTube είναι μισή. Όχι, γιατί νομίζει ότι κάθομαι να ξανακούν τις εκπομπές. Ναι, αλλά για τσεκαρέτο λίγο, γιατί μάλλον είναι κομμένο το πρώτο μέρο που είναι η συνέντεξη με τον Άρη. Ενώ στο SoundCloud είναι ολόκληρη, στο YouTube είναι κομμένη, για τσεκαρέτο. Μπορεί να έχει δικαιώματα, σε ελληνικής αστυνομίας. Για δες το αυτό που σου λέω, Τετάρτη 17. Η κυβέρνηση άρα πάτω τιμάει την, την 25η Μαρτίου του τιμάει. Ναι, ναι. Ότι είναι τιμημένη η καλά... κυβέρνηση αυτή είναι τιμημένη. Το σύνθημα βέβαια. Το ελευθερία θάνατο λέει, το λέει έχει βάλει οθα, η θάνατος, τον, ο φιλελευθερισμό. Ο θάνατο ή κέρδη των αφεντικών. Η θάνατο, αλλά το τιμάει. Το τιμά, το τιμά. Το τιμά. Με, δεν πειράζει. Θα κάνει επίταξη του γιατρού, του τοπικού από τα σεπόλια και όποιον έχει γιατρό πνευμονολόγο που έχει και πέντε ασθενεί. Αλλά τα νοσοκομεία ιδιωτικά του πειράξουμε. Ωραία δεν βγαίνουν. Θα, θα το κάνανε. Έχουν όλη την καλή πρόθεση. Υποψιάζομαι ότι θέλουν χρησιμοποιήσει. Ιωτικά νοσοκομεία για να κάνει φιέστε για την 25 Μαρτίου γι' αυτό ποτέ του δικαιολογό. Τι φιέσαμε νεκρού. Να ορίστε, έχουμε Λά, και τώρα νερού 200 ο χρόνια τί, μετά. Ο τίμπος, ναι, ναι, ναι, ναι ο τύμβο. Έχω κάνει με τα παιδιά. Τύλα, 200 χρόνια νεκροί, <laughs> μπράβο μα. <laughs> να σου πω, ένα άλλο το άσχητο. Yeah. Δεν ξέρω αν είδε εκεί πέρα τα like του Μιτσοτάκι που ανησυχούσε που δεν έπαινε λάκει like και βρεθήκανε ανεξαντάρτη. Καλέ του κατή... κόψαν το, το, το, το τη φατσούλα, τη, τη, τη, την ενεργειασμένη από τι αναρτήσει, του, την κόψαν όλοι. Είδεξε και πέρα ότι του κάνετε λάκει, κάτι τύποι από του Οαγοντού, από την Ινδία και το. Αγαντού, ναι, ο Αρχίσα να το κατηγορούν τον άνθρωπο ότι είναι πληρωμένα και ψεύτικα προφίλ. Άντε, καλέ Αλλά... τι είναι, προφίλ του Άδωνη. Άλλο αυτό, άλλο το, ένα, άλλο το, άλλο. Πληρώνετε αυτό τα μπούτσα λεγόμενα του λογαριασμού να πετούν λάσπη. Άκου να δει τώρα, άμα πα σε ανάρτηση του Βαρουφάκη που είναι πολιτικό αντίπαλο, έχει χίλια και 300 άγκρη φατσούλε. Αυτέ οι 300 φατσούλε είναι πάλι αυτή οι τύποι από το Ουαγουτούκου, από την Ινδία, από τη Νεπάλ και κάτι τέτοια. Οπότε δεν είναι ότι είναι φαντάσματα του Μησετάκημα, απλά έχουν άποψη για τα πολιτικά πράγματα στην Ελλάδα. Αυτή είναι η μαλακιά. Οι ρόπε οι δεν φτάνει που πληρώνει για like στον εαυτό τους, πληρώνει και για άγκριοι φατσούλε στους αντιπάλους τους. Δεν παίζω ότι Θα μπορούσα να πω ένα στοίχο από ένα ελληνικό πανκ συγκρότημα. Ναι. Αυτή είναι η Ελλάδα, η χώρα της που Ευχαριστώ. Μάλιστα, nice. μπράβο. δεν είσαι. Ναι, ναι, είμαι, είμαι. Τέλεια, ευχαριστώ. Άντε, yeah.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 Στην τηλεόραση και είπε αυτό το πράγμα ότι κάποιος υπουργό δικαιοσύνης ποτέ από τα παιδιά τα δικά μας το Χριστοθωράκο βρήκαν να το διώξουν μην του και, και στρίψει κανένας τίποτα κανένα ενώ το, τα λεφτά εκείνα εκεί που πληρώνουμε εμείς που μας κόψανε τις συντάξεις, μας κόψανε τα δώρα μας κόψανε... Κάτι θα κάνατε λυπάμαι ε? Κάτι θα κάνατε λυπάμαι Τι, Ήταν δίκαιο, δίκαιο έγινε πράξη Ήταν δίκαιο Και έγινε πράξη. Απλά, απλά δεν είμαστε δεν είμαστε όπω είναι η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ που πρέπει να του κόψουν τα δάνεια να τα διαγράψουν. είστε είσα και όμοια τώρα, αλήθεια. Ναι, αλλά εσύ απλώ. Αυτό περνάει από το μυαλό σου, ότι είσαι ίσα Σίγουρα όχι. Ναι, σίγουρα όχι. Αλλά να πει αυτό το, το, το, το γλίφτη των άγονι. Ναι, πρέπει να μπορεί να πάρει τηλέφωνο για να προκαλέσει την πληρωμή του χρέου. Ότι να μην βγαίνει πιο πολύ, να πούμε γιατί. Ε, ζημιά κάνει στον κόσμο όχι μόνο από τα έργα του και από αυτά που λέει δηλαδή μας έχει εξαγριώσει αυτός ο άνθρωπο, παιδί μου Πώς το να αντέχετε Δεν εξαγριώνεστε τόσο, έχει το βράδυ αγόρισμα Σηλία, σας είμαστε ενωμένοι Είμαστε ενωμένοι, mm. είμαστε όλοι μπάτσι γουρούνια βολοφόνοι, έτσι Δεν ταιριάζει αλλά okay. <Συλίου>